Στίχη 11-27 η παραβολή των 10 μνών. 11. Ενώ δε αυτοί που απαιτέλουν τον στενότερον κύκλο των ακολούθων του οίκουν ταύτα, ο κύριο είπε και μία παραβολή. Προσέθεσε δε και την παραβολή αυτήν, διότι πλησίαζαν ισιαιροσόλυμα, και νόμιζαν εκείνοι ότι επρόκειτο αμέσω να φανερωθεί με λαμπρότητα και δόξανη βασιλεία του Θεού. 12. Είπε λοιπόν. Κάποιο άνθρωπο, καταγόμενο από λαμπρών και υψηλών γένος, Επίγεννης μακρινήν χώραν, διαναλάβει βασιλείαν και ύστερα να επιστρέψει. Είναι φανερόν ότι ουδής άλλος είναι ευγενέστερος του Κυρίου, τόσον για την θείαν και προαιώνιον γέννησην αυτού ως Υιού του Θεού, όσον και για την βασιλικήν καταγωγήν αυτού ως ανθρώπου. Όντω δε, παραλαβώνω ο Κύριος την εν βασιλείαν δια της αναλήψεως αυτού, μέλει μετά χρόνων πολύ να επιστρέψει εν κατά τη Δευτέραν αυτού παρουσία Αφού δε κάλεσε δέκα δούλου ειδικού του, του έδωκε δέκα χρυσά εκατοντάδραχμα, ήττια από ένα εκατοντάδραχμον ει τον καθένα, και είπε προ αυτού: Εμπορευτείτε με το κεφάλαιον αυτό έω ότου έλθω. Εν τω μεταξύ του τέστιν εμπιστεύεται ο κύριο ει πάντα στου πιστού, χαρίσματα και τάλαντα διάφορα, για να χρησιμοποιήσουν αυτά επαγαθώ εαυτών και του πλησίων, και επιφυλάστε να ζητήσει λόγον από τον καθένα μα, όταν θα επανέλθει κατά τη δευτέραν παρουσία του. 14. Οι δε συμπολίτε του, οι Ιουδαίοι του τέστην, εμείσουν αυτόν, τον Ιησούν, και απέστεραν επιτροπή εξ αντιπροσώπων από πίσω του και έλεγαν: Δεν θέλομεν αυτόν να γίνει βασιλεύσμα. Αυτή ήταν και η περί του Ιησού ευχή των απίστων Ιουδαίων προ τον, τον Θεό. Και όταν αυτό επανήλθε τι ο καθένα τον με το εμπόριό του εκέρδισε. 16. Ήλθε δε ο πρώτο και είπε: Κύριε, το εκατοντάδραχμό σου και όχι η δική μου εργασία εκέρδισε δέκα ακόμη εκατοντάδραχμα. 17. Και είπε σε αυτόν ο Κύριος. Έβγε καλέ μου δούλε, διότι στο ελάχιστον ποσόν του ενό εκατονταδράχμου δεν αδιαφόρησε, αλλά ειδείχθη πιστό ισότι σου παρήκυλα. Λάβε τώρα πλησίων μου τιμήν και δόξαν βασιλική. Και έχει μονίμω εξουσίαν επί δέκα πόλεων του βασιλείου μου. 18. Και ήλθε ο δεύτερο και είπε: Κύριε, το εκατοντάδραχμό σου έβγαλε κέρδο άλλα πέντε εκατοντάδραχμα. 19. Είπε δε ο κύριο και ει των δούλων τούτων, και εσύ λάβε εξουσίαν επί πέντε πόλεων του βασιλείου μου. 20. Και άλλο δούλο ήλθε και είπε: Κύριε, ει δού το εκατοντάδραχμό σου το οποίο είχα δεμένων και φυλαγμένων ει 21. Και το εφίλα των δεμένων, διότι σε φοβούμιν, επειδή είσαι άνθρωπος δύσκολος και απαιτητικός. Παίρνεις αναή το ειδικό σου εκείνο που δεν το έβαλες εσύ, αλλά το έβαλεν εκεί άλλος εις οποίον και ανήκει. Και θερίζεις το χωράφι το οποίον δεν έσπηρε. Και μαζεύει από αλώνη εις το οποίον δεν εσκόρπισες και δεν ελίχνησες αυτά που παίρνει. Απαιτείς δηλαδή εκείνα, για τα οποία δεν εκοπίασε εσύ... Αλεκοπίασαν άλλοι και εσύ τα ευρίσκεις έτοιμα. 22. Είπε δε προς αυτόν ο Κύριος. Από τα λόγια του στόματός σου θα σε κρίνω και θα σε καταδικάσω κακέ δούλε. Διότι όπως ομολόγησες εγνώριζες ότι είμαι άνθρωπος δύσκολο και σκληρός που παίρνω ό,τι δεν έβαλα και θερίζω ό,τι δεν έσπυρα και μαζεύω από εκεί όπου δεν εσκόρπισα στο αλόνι για να λυχνιστεί στον αέρα. 23. Αφού λοιπόν μη ήξερε τέτοιον διότι δεν έβαλε το χρήμα μου στην τράπεζα, όπου και περισσότερων ασφαλισμένων θα είτο, αλλά και εγώ, όταν θα ερχόμουν, θα το εισέπρατον από εκεί με τον τόκον του. 24. Και σε εκείνου που παρέστεκαν εκεί, είπε: Πάρετε από αυτόν το εκατοντάδραχμον και δώσατε το σε εκείνον που έχει κερδίσει τα δέκα εκατοντάδραχμα. 25. Και είπαν προ αυτόν εκείνοι: Κύριε, αυτό έχει δέκα εκατοντάδραχμα. 26. «Εκτελέσατε τη διαταγή μου και δώσατε το εκατοντάδραχ μόνοι εκείνον που έχει τα δέκα. Διότι σας λέγω, εις καθένα ο οποίο έχει πίστη και προθυμία και εργατικότητα και ύψη τα χαρίσματα που του εδόθησαν, θα δοθεί τιμή και αμοιβή και χαρίσματα ακόμη περισσότερα και μεγαλύτερα. Από εκείνον δε που δεν έχει επιμέλεια και προθυμία και περιμέλησε τα δοθέντα εις αυτόν χαρίσματα», θα αφαιρεθεί και θα πάρθει από Αυτόν και το λίγον χάρισμα το οποίο κατακρατεί παραμελημένων και καλλιέργητων. 27. Αλλά για τους εχθρούς μου εκείνου που δεν ήθελασαν να βασιλεύσω από Αυτόν, φέρετε τους εδώ και κατασφάξατε τους εμπρός μου. ρίψατε τους στον αιώνιον θάνατον του οποίου προαναγγελία και προεικόνησης υπήρξαν οι επιτουτοί του πανολεθρία τη Ιερουσαλήμ και των Ιουδαίων.